Έχετε πει στον ελληνικό ότι λόγω του αναβαλόμενου φόρου, άρα γι' αυτό έχουνε την κερδοφορία, άρα οι ελληνικές τραπέζες είναι ακόμα ευαίσθητες και ευάλωτες. Ρίξε μου μια σφαλιά δυνατή. Γιατί άρχιγε. Γιατί συγκινήθηκα μάπ. Εσύ. Άρα οι ελληνικέ τράπεζε είναι ακόμα ευαίσθητε και ευάλωτε. Ψυχούλε, ψυχούλε, με πήγε σίγματο ψή. Ψυχούλε οι ελληνικέ τράπεζε. Εδώ τα λέει ο Δημήτρη Χερίδη όλα αυτά, βουλευτή του κυβερνώντο κόμματο και μέχρι πριν λίγο καιρό υπουργό. Μιλάει για τι τράπεζε και τι χαρακτηρίζει ευαίσθητε και ευάλωτε. όταν ένα όν στον πλανήτη, ο άνθρωπο κυρίω το κάνει, αλλά και τα άγρια ζώα. Και εδώ οι τράπεζε είναι ευάλωτο, αντιδρά παράξενα. Είναι Μια στιγμή που δεν ξέρει πώ θα λειτουργήσει και κάνει αψυχολόγητα πράγματα. Ποιοι είναι οι τράπεζε, σου παίρνει το σπίτι. Επειδή είναι ευάλωτοι και επειδή είναι ευαίσθητοι, βλέπει ότι βασανίζεσαι. Δεν μπορεί να πληρώσει το δάνειο, αφού και αφού όλη την ώρα στο πέρι να τελειώσει από τα βάσανά σου. Μπράβο λοιπόν που είναι ευαίσθητε και ευάλωτε οι τράπεζε, όλα τα έχουμε ακούσει. Τι τελευταίε μέρε ζωγραφίζουν όλοι αυτοί. Αλλά ότι θα ήταν οι τράπεζέ μα τόσο βαθιά συναισθηματικέ. Τόσο θα, θα μεταβόλιζαν όλο αυτό που γίνεται στην άγρια κοινωνία που είναι μια ζούγκλα. Και θα είχαμε εβέστιτες και ευάλωτε τράπεζες Δεν το περιμέναμε. Το γεγονός ότι μόλις βγήκανε από την καταστροφή που περάσαν Τι είναι στραχορημένε, λέει τι τέσσερα, να καταστρέψουν. Δεν είναι Όχι, μα λέμε έχουν κέρδη αυτέ οι τράπεζες Έχουν κέρδη τα τελευταία δύο χρόνια. Άρα οι ελληνικές τράπεζες είναι ακόμα ευαίσθητες και ευάλωτε. Δεν μπορώ, δεν, δεν, δεν μπορώ να βρω παρηγοριά πουθενά. Το ότι οι τράπεζες έχουν τα τελευταία μόλις δύο χρόνια, διότι μέχρι πριν από δύο χρόνια είχαν ζημιέ. 29% είναι ο συντελεστής, πολύ πάνω από τον υπόλοιπο των επιχειρήσεων συντελεστής φορολόγησης των Έτσι τραπεζών. Υπάρχει. Αυτοί έχουν βάλει ένα στίχημα μεταξύ τους. Ποιος θα γλύψει πιο πολύ τις τράπεζες γενικώς, δεν εξηγείται αλλιώς, γιατί κάθε εβδομάδα βγαίνει κάποιος και το πάει ακόμη πιο πέρα. Πιο πέρα. Πιο πέρα και από το πέρα από εκεί που φανταζόμαστε όλοι ευαίσθητες λοιπόν οι τράπεζες, ευάλωτες πληρώνουν και το λιγότερο φόρο, τον περισσότερο σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις οπότε δικαιολογούνται όλα όσα κάνουν οι τράπεζες γιατί δεν το θέλουνε είπαμε σε αδύναμη στιγμή, είναι μια αδυναμία όταν ο άνθρωπος ένα άγριο θηρίο ένα ήμερο μια οτιδήποτε ένα όν σε αυτόν τον πλανήτη Μια τράπεζα. Είναι σε αδύναμη στιγμή, λειτουργεί με έναν παράξενο τρόπο, εν πάση περιπτώσει έχει αλαφριντικό. Μπορεί να κλέβουν, μπορεί να βάζουν αυτές τις χρεώσεις που βάζουν, μπορεί να έχουν δισεκατομμύρια κέρδη και να πληρώνουν και τον περισσότερο φόρο που για αυτούς είναι ψύχουλα. όμως είναι σε μια αδύνατη, αδύναμη στιγμή και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε όλοι να τις ενισχύσουμε. Εκεί είναι το διακύβεμα και εκεί είναι το... Το συμπέρασμα, τι ακριβώ πρέπει να γίνει. Τη είπε ευαίσθητε ο Κερίδη της τράπεζε και ευάλωτε, αλλά δεν είναι μόνε του. Μιλήστε μα για εσά, Μαριάντζελα. Ναι, ε, εγώ σαν άνθρωπο είμαι πάρα πολύ ευάλωτη και αυτό γιατί έχω παιδεία. Ε, γεννήθηκα στον Παναμά δίπλα στη Διόρυγα την ώρα που περνάγαν τα καράβια και αυτό με έκανε πάρα πολύ ευάλωτη και μου δημιούργησε μέσα μου ένα κενό. Ποιο σου δημιούργησε κενό, που περνάγαν τα καράβια. Εγιάννη, μην σχολιάζει, κάνουμε. Τέλο συνεχίζω. Άρα οι ελληνικές τραπέζες είναι ακόμα ευαίσθητες και ευάλωτες. Και έγινα ευάλωτη και επίσης πάρα πολύ σκεπτόμενη που έπαιξε και Σκεπτόμενοι. Μπράβο, κατένα τίγητο. Άρα, μία Παντού στον κόσμο οι τράπεζες είναι μισητές Από αρχαιοτάτων χρόνων όποιος δανείζει είναι μίσος Παντού στον κόσμο οι τράπεζες είναι μισητές Σε μισώ, σε μισώ, σε μισώ Όχι μόνο είναι ευάλωτες, είναι και ευαίσθητες Τις μισούμε όλοι εμείς τις τράπεζες Οπότε γίνεται διπλό όλο αυτό Το βιώνουν πολύ βαριά, πάρα πολύ βαριά Πρέπει κάποια στιγμή να ανοίξει Εμείς εδώ κάνουμε τι μπορούμε Ένα θέμα στο δημόσιο διάλογο για το πώς αντιμετωπίζουμε τις τράπεζες. Πρέπει να σταματήσει αυτό το μίσο που έχουμε κατά των τραπεζών, αυτή η εμπάθεια που έχουμε κατά των τραπεζών, χαλάλιο τι κάνουνε, δικαιολογημένα το κάνουνε, δεν θέλουν αλλά το κάνουνε, φτάνουν και σε ακραίες καταστάσεις, αλλά όμως πρέπει να καταλάβουμε πώς σκέφτεται μία τράπεζα, κυρίως όταν είναι βάλωτη, όταν είναι πάντα ευαίσθητη και όταν βλέπει το μίσο στα μάτια όλων μας απέναντι. Και πολύ σωστά λοιπόν τα όλα αυτά ο επι Τα είπε με τιμία Το Σαββατοκύρια δεν τον πίεσε κανεί. Τα έβγαλε έτσι όπως θα ένιωθε ο άνθρωπος Και πολύ καλά έκανε Οπότε παραμένουμε στις ευαίσθητες τράπεζες Και πως όλοι κάτι πρέπει να κάνουμε για αυτές Οι ευάλωτες τράπεζες. Το δάκρυ Ο σπαραγμός Ο πόνος για το χρήμα Οι Το δράμα του να είσαι της Και η αναλυσία της μάζας Απέναντι στι μειονότητε, οι ευάλωτε τράπεζε. Μια ευαίσθητη κοινωνική ομάδα που χρειάζεται άμεσα τη βοήθειά μα. Οι ευάλωτε τράπεζε. Μην μένει άπραγος, Γίνε εθελοντή. Τώρα. Και βοήθησε κι εσύ. Μια ευάλωτη τράπεζα. Μπορεί. Είστε εσεί οι ισχυροί με, με του μισθού των 800 ευρώ, των 600 ευρώ, των 2000 ευρώ και αντιμετωπίζετε τι τράπεζε με μίσο. Εσεί είστε ισχυροί. Η τράπεζα είναι η ευάλωτη. Γι' αυτό λοιπόν εδώ, πολύ καλά τα λέει ο Λέξικο Τάλλα, με το βιολί από κάτω να κλαίει, Κάτι πρέπει να κάνουμε για τι ευάλωτε τράπεζε. Θα επανέλθουμε στι τράπεζε, Γιατί ε, είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, πολύ συγκινητικό. Δεν το περιμέναμε να ξεκινήσει έτσι εβδομάδα. βδομάδα, σήμερα Δεκέμβρη του, της, του Δεκέμβρη στι 9, που έχει η Άννα τη γιορτή τη. Οπότε μα έβγαλε εκτό. όλο αυτό, είχαμε μια χαρά αλλά ήρθε τώρα αυτό και γίνεται μια λύπη όχι χαρμολύπη, μια λύπη μια... ένας παραγμός, ατέλειωτος παραγμός για τι τράπεζες στη Βέρεια θα πάμε θα πάμε στη Βέρεια, θα πάμε θα ξεκινήσουμε λίγο πιο δίπλα από την Άουσα και θα καταλήξουμε στη Βέρεια Βραδιά στην Άουσα Με αστροφενιά Μπήκανε αντάρτες Βαλάνε φωτιά Βαλάνε φωτιά Βαλάνε φωτιά Πολύ σωστή ενέργεια Στη βέρια το, για τους εκπαιδευτικούς Σαν ένα στην Επίσης την ανήμερα της 28 Οκτωβρίου Κάλεσαν να, να μιλήσουν για τον Ελλάς Mm -hmm. Δεν είναι ημέρα. Αν θες να μιλήσεις για τον Ελλάδα. Ανήμερα 28 Οκτωβρίου δεν μιλάς για τον Ελλάδα. Γιατί ναι, πόσο είναι. ο Ελλάδα απελευθέρωσε τη Βέρεια. Μα είναι δυνατόν, μα είναι δυνατόν να μιλήσει, ανήμερα τη 28 Οκτωβρίου, που δεν ήταν και ανήμερα, δεν έχει σημασία, να μιλήσει για τον Ελλάδα και πώ απελευθέρωσε τη Βέρεια στι 29 Οκτωβρίου. Γιατί ο Ελλάδα απελευθέρωσε 29 Οκτωβρίου τη Βέρεια. Θυμίζουμε ότι είχαμε του Ναζί εδώ και ο Ελλάδα απελευθέρωσε μεταξύ άλλων και τη Βέρεια. Εκεί λοιπόν οι καθηγητέ σε ένα σχολείο έκαναν εκδήλωση, κάναν δύο εκδηλώσει, μία στι 18 Οκτωβρίου και μία στι 25 Οκτωβρίου. Ε, στην πρώτη ήταν προσκεκλημένη η Αλέιδα Γκεβάρα, η κόρη του Τσεκεβάρα, και όπω ξέρουμε δεν μπαίνουν στα ελληνικά σχολεία τέτοιε ιδέε, απόψει γιατί είναι συμμορία μιζέρια, είναι αριστερά κτλ. κτλ. Η δεύτερη, στη δεύτερη εκδήλωση έγινε 25 Δεκάτου και όχι 28 Δεκάτου ήταν εκεί ο ιστορικός και συγγραφέας Αλέξος, Αλέκος Χατζικώστας ο οποίος μίλησε στους μαθητές για την απελευθέρωση της Βέρειας από τις δυνάμεις του Ελλά. Αυτό όλο το συζητούσαν... Α, τι προκάλεσε όλο αυτό. Όλο αυτό τάραξε πολύ τη Νέα Δημοκρατία εκεί της περιοχής η οποία Νέα Δημοκρατία η Μαθίας διέταξε απευθύνθηκε στους εκπαιδευτικού. στην προϊσταμένη αρχή των εκπαιδευτικών, η οποία προϊσταμένη αρχή, διέταξε ΕΔΕ σε βάρος των εκπαιδευτικών του Τετάρτου ΓΕΛ Γενικού Λυκείου βέριας επειδή ε, τόλμησαν να πούνε αυτό το πράγμα στα παιδιά. Και αυτό σήμερα το πρωί απασχόλησε την πρωινή εκπομπή του Sky. Αν 28 Οκτωβρίου, δεν μιλά για τον Ελλάσσα. Για, πόσο Ελλάς για μιλάς... το πόσο Ελλά απελευθέρωσε τη Βέρεια. Δεν μιλά γι' αυτό. Αυτό σημαίνει ότι μέρα. είσαι και ανιστόρυτο και δεν κάνει και εκπαιδευτικό. Βάλτε δηλαδή... Α μιλήσουμε και για τον Ελλάσσα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Α μιλήσουμε και για τον Ελλάσσα. Δεν υπάρχει θέμα. Καλά, Αλλά αν είμαι η... Οκτωβρίου, την επετείου εκείνη γι Για το πώ απελευθερώθηκε η Βέρεια από τον Ελλάσσα, δεν μιλά. Κάψανε την τραπεζά και όλα τα χαρτιά για να ξεχρεώ. Ε, τυφτοχολόγια. Ε, τυφτοχολόγια. Είσαι κακός εκπαιδευτικός Είσαι κακός Ήδη κάλεσαν και την κόρη και Βαρά Αλλά μπας πριν τώρα μέσα στο χαρμάνι <χωστή> αυτό στο Το τουρλουμπούκι αυτό τώρα, τσ, εντάξει, Αλλά και πολύ σωστά Και πολύ σωστά πειθαρχικά Θα ελεγχθούν οι εκπαιδευτικοί αυτή. <χωστή> Εννοείται πολύ σωστά. Πρέπει να κρεμαστούν από φανοστάτη τη Βερία ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο πρέπει να γίνει. Αν είναι δυνατόν, να κάνει εκδήλωση για την απελευθέρωση από του Ναζί και να αναφέρει ποιο σε απελευθέρωσε από του Ναζί. Θα πρέπει να γίνει μια εκδήλωση που να λέει ότι ήταν εδώ οι Ναζί κατακτήτες, είχαν έρθει στον τόπο μα και ξαφνικά φύγανε. Ένιωσαν, ένιωσαν μια διαθεσία. Ήταν ευάλωτοι και οι Ναζί κατακτήτες πολύ ευαίσθητοι και έφυγαν από τη Βέρεια. Δεν πήγε κάποιο να του. Διώξει για του παριωδιά όλου μαζί, όπω απελευθερώθηκαν και άλλε πόλει στη χώρα από τον Ελλά, από το ΕΑΜ, από του κομμουνιστέ τη εποχή εκείνη. Όχι, αυτά δεν πρέπει να λέγονται. Και έτσι λοιπόν ταράχτηκαν εκεί τα τοπικά στελέχη τη Νέα Δημοκρατία και έστειλαν έγγραφο στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευση Κεντρική Μακεδονία. Το κοινοποίησαν και στον Υπουργό Παιδεία και στου τοπικού βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία και ζητούσαν εξηγήσει για τα συμβάντα και την πρόκληση, πρόσκληση εξωσχολικών. και τοπικών στελεχών του Κουκουέ, έτσι τα ανέφεραν, οι οποίοι παρουσιάζουν μονόπλευρα τα γεγονότα, όπως λέει εδώ ο Κιάρης Πορτοσάλτης και... Πορτοσάλτε και συμφωνεί και ο Δημήτρης Οικονόμου, να μιλήσουμε για τον Ελλάς, αλλά όχι τη μέρα που απελευθέρωσε ο Ελλάς. Τι βέρε, ε, ποια μέρα θα μιλήσουμε για τον Ελλά, ότι θέλουν να κάνουν μια κουβέντα ήδη για τον Ελλά, αλλά δεν θέλουν συγκεκριμένη μέρα που είναι η μέρα, για να πεις για τον Ελλά, πότε θα πούμε 28 Οκτωβρίου και Ελλά δεν πάνε μαζί. Κοιοστάζουν, μάλλον. Όπω και στη Θεσσαλονίκη το Αυτέ είναι οι ιστορίε. Ευαγγελί μου δεν, δεν είναι στη μέρα εκείνη. Ναι, ναι, αυτό αν τα να διαχωρίσει. Τα τι έκανε ο Ελλά. Αντίο έκανε, πάντως, το συζητάμε σε άλλη βάση. Εφαλάν τα πάντζερ και τα αυτόματα. Κι όλοι που ραντά. Ανήμαρα 28ης Οκτωβρίου δεν μιλάς για τον Ελλάς Για πόσο Ελλάς απελευθέρω στην Βέρεια Τα οχυρά της ναούσας δεν υπάρχουν πια Τα μετέτρεψαν οι αντάρτες σε ρηπία δεν τα έχασε κανένα στα λισότημα σκυλιά που γυρίζαν και νηστεύαν όλα τα χωριά Ε, όλα τα χωριά, ε, όλα τα χωριά Τα οχυρά της ναούσας δεν υπάρχουν πια μπήκανε οι αντάρτες, βάλανε φωτιά Α μιλήσουμε και για τον Ελλάδα, δεν υπάρχει κανένα είναι θέμα. Καλά, Αλλά ανήμερα είμαστε 28 Οκτωβρίου, Την επαιτίου εκείνη τη γι για είναι το πώ απελευθερώθηκε η Βέρη από τον Ελλάδα, δεν μιλά. Το λέει και ο Είναι φάουλο αυτό. Δεν πρέπει να μιλά για τέτοια. Δεν μιλάμε για τέτοια γενικώ. Δεν πρέπει να μιλάμε ούτε την 28η, ούτε την 29 Που δεν ήταν και η 28η, ξαναλέω, ήταν η 25η. Αλλά είναι λεπτομέρεια το ρόλο αυτό. Είναι απολαυστικό. είναι απολαυστικό. Αυτά συνέβησαν 80 χρόνια πριν. Όμω. Ακόμη απασχολούν, ακόμη τους καίνε, ακόμη τους τζιτζιρίζουν τέτοια θέματα και πολύ καλά κάνουν καθηγητές να μιλάνε και να λένε στα παιδιά τι πραγματικά έγινε. Αυτή είναι παιδεία, αυτή είναι μόρφωση, αυτή είναι εκπαιδευτική διαδικασία. Να παραθέτει τα γεγονότα όπως ακριβώς έγιναν. Και όχι όπως ακριβώς με 15 παραμορφωτικούς φακούς θα παρουσιάζουν κάθε πρωί, κάθε μεσημέρι, κάθε βράδυ, ε, μεταξύ άλλων και οι οθόνες μας. Να πάμε σε θέματα όμως εσωτερικής επικαιρότητα, θέματα σοβαρά, ακολουθεί ο Βασίλης Κικίλια, το, το σοβαρά και Κικίλιας ταιριάζουν νομίζω στην ίδια πρόταση, το ένα υπονοεί και εννοεί το άλλο, είναι μια ισοδυναμία όπως λέμε, εδώ μιλάει για την πολιτική προστασία. Νομίζω ότι έχουν κάνει πολύ και σκληρή δουλειά του τελευταίου 11 μήνε. Θυμίζω 1,9 δι διαγωνισμοί για τα Καναντέρ, μεσαίο τύπο ελικόπτερα, 1200 πυροσβεστικά οχήματα, 110 ντρόουν, σένσορε για τα δάση και τα ρέματα για τι πλημμύρε, κάμερε infrared με laser για τι πυρκαγιές στα δάση μα, εξοπλισμό για του εθελοντέ μα. Δεν είναι και η μέρα ε, εθελοντή, χτες. Εξοπλισμό για του πυροσβέστε μα. Τεχνητή νοημοσύνη, έτσι ώστε όλα αυτά να συνδέονται. Νομίζω ότι η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργό έχουν κάνει ό,τι μπορούν τα τελευταία χρόνια για να πάει πολύ και η προστασία σε μια άλλη εποχή. Και... Πολύ πιο μπροστά από αυτό το οποίο είχαμε και αξιοποιούσαμε τις τελευταίε δεκαετίες. Πολύ σωστά τα λέει εδώ ο κ. Βασίλη Κικίλια. Ο αρμόδιος υπουργό, ο ίδιο ο Πρωθυπουργό, η κυβέρνηση έχουν βοηθήσει. Όλα αυτά να πάνε, όλα αυτά που ακούσαμε για παρέκκληση, AI και τα λοιπά να πάνε πιο μπροστά το επίπεδο, τόσο μπροστά που έφτασε στη την Πεντέλη. Πώ είναι δυνατόν αυτή η φωτιά να γίνει σε 40 χιλιόμετρα να έρθει εδώ στη Πεντέλη, στα όρια της Αθήνας. Να έρθετε στην Πεντέλη και τώρα καίγεται η Πεντέλη. Καίγεται η παλαιά Πεντέλη. Νομίζω ότι η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργό έχουν κάνει ό,τι μπορούν τα τελευταία χρόνια για να πάει πολύ και η πολιτική προστασία σε μια άλλη εποχή. Και είμαστε στα Βρυλήσια, στον oh. οικιστικό ιστό. Που πριν λίγα ακούσαμε μια έκρηξη. Δεν ξέρω αν πέρασε. Ακούμε άλλε εκρήξει εδώ. Είμαστε στην αναπαύσεω αυτή τη στιγμή. Και αυτή είναι η επάνω πλευρά πίσω σου oh. και αριστερά είναι Βρυλήσια και χαλάδρυ. Нарежешь, прожаришь, начинишь и запаришь, помесишь, покрутишь, тут подсыпеш. Я Νομίζω ότι ο και ο έχουν κάνει ό,τι μπορούν τα τελευταία χρόνια για να πάει πολύ η προστασία σε μια άλλη εποχή. Χαλανδρίου και νέας Πεντέλης υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Δεν υπάρχουν επίγες δυνάμεις στα σημεία που έχουμε πατήσει τόση ώρα. Δεν βλέπουμε δυνάμεις. Αστομικούς βλέπουμε. Παντού. Τα καθαρά και τα αγνά, εγώ είμαι μαρξιστής και δεν τα θεωρώ. Α, αυτό, αυτό το ακούω. Είναι μαρξιστή, ο Τζουμάκα. Ο Λίγο πριν ο Κικίλια, ο οποίο μα είπε ότι με τον Πρωθυπουργό, αυτή η κυβέρνηση το έχει πάει σε μια άλλη εποχή το θέμα τη πολιτική προστασία, τη αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Γι' αυτό είχε έρθει αναπαύσεω μέσα στον δρόμο, μέσα στον αστικό ιστό. Είχε φτάσει χαλανδρίου, κανονικά. Αν παλιά, που δεν είχαμε AI και όλα τα υπόλοιπα που μα απαρίθμισε πολύ ωραία, δεν είχε φτάσει μέχρι εκεί, είχε σταματήσει πεντέλη. Τώρα κατέβηκε και πιο κάτω, επειδή ακριβώ όπω τα λέει ο κύριο Κικίλια. Ήταν ο πρωθυπουργό που άλλαξε level σε όλο αυτό που ζήσαμε αυτό το καλοκαίρι. Και μέσω του μαρξιστή Τζουμάκα, περνάμε στα ΣΥΡΙΖΑΙΚΑΜ, ο πρώτο σε δημοφιλία πολιτικό αρχηγό, έτσι τον έβγαλαν οι δημοσκοπήσει, ο Κράτη Φάμελο. Χαίρομαι ειλικρινά για τη διάθεση, αλλά και για την πρωτοβουλία πολλών συντρόφων και συντροφιστών να έρθουν να συμμετέχουν στι εκλογέ. 11.000 νέα μέλη, που κάποια από αυτά. Επέστρεψαν. Γύρισε κάποιο. Oh, ναι. Ποιο. Ο, τα... δε... ο Τάκη, Σταυριλίσια γύρισε. Γύρισε ο Τάκης. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ήρθαν σε εκλογικέ διαδικασίε. Ναι, ναι, η Δήμητρα από το Μαρούσι oh, γύρισε. Ναι. Η Γεωργία από τον Παγκράτη. Ήδη στην πολιτική γραμματεία ενημερωθήκαμε και για τη διάθεση των συντρόφων Βασιλιάδη και Σπύριτζη να συμμετέχουν. Α γιορτάσουμε λοιπόν κι εμεί αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο. Χαίρομαι επίση για την παρουσία. Και καλωσορίζω συντρόφου τη Κεντρική Επιτροπή στη σημερινή συζήτηση που είχαν αποστασιοποιηθεί από οργανωτικά καθήκοντα και παρακολουθούν τη συνεδρία. Μη μου το πει, δεν θα τα αντέξω. Ποιο πράγμα. Μη μου το πει ότι με το κρατούσε έκπληξη. Και παρακολουθούν τη συνεδρία. Μη μου το πει και βάλω του φωνέ και μαζευτεί το κατσικοχώρι Τι, τι να μη σου πω. Και παρακολουθούν τη συνεδρία. Το Στέφανο το Τζουμάκα. Κερνάω το μαγαζί! Το Στέφανο το Τζουμάκα. нарежешь, прожаришь, на на Μανάδες, γέροι και παιδιά Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που παρευρίσκεστε στη χαρά μου Ποιο μένος είναι Όχι έχουμε όλη χαρά γιατί γύρισε ο Στέφανος Τζουμάκα, όπως ακούσατε το ανακοίνωσε ο Σοκράτης Φάμελος Γύρισε ξανά στον ΣΥΡΙΖΑ Είχε φύγει για λίγο λόγω κασελάκι Εμείς νομίζαμε ότι θα έφευγε για πάντα από την πολιτική ευτυχώ, ευτυχώ με κεφαλαία Έφυγε ο Κασελάκη και ξαναγύρισε μαζί με άλλου, μαζί με τον Τάκη από τα Βρυλίσια που έλεγε ο Ζαχαριάδη, ο οποίο τάκησε από τα Βρυλίσια. Είχε καεί, είχε δει τη φωτιά να έρχεται πριν με του κυκίλια τα level. Οπότε γύρισε ο Τάκη από τα βρελίσια και η Δήμητρα από το Παγκράτη, αλλά γύρισε ο Στέφανο Τζουμάκα. Ελπίζουμε, θέλουμε, είναι απέτηση λαϊκή όλων των Ελλήνων, όχι μόνο των Σιριζέων, όλων των Ελλήνων, νομίζω αυτό που λέω τώρα εκφράζει πραγματικά το σύνολο, να αναλάβει ενεργό ρόλο ο Στέφανο Τζουμάκα. Στα του ΣΥΡΙΖΑ, τέτοιο ρόλο που να τον βλέπουμε, να τον καμαρώνουμε, να μας καθοδηγεί καθημερινά από κάποιο κανάλι, μέσω ενημέρωση, έναν ρόλο που θα τον βγάλει μπροστά. Είναι η εικόνα του νέου ΣΥΡΙΖΑ, του νέου νέου ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουμε αλλάξει 15 ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 10 χρόνια, όλο αλλάζει αυτό το κόμμα, συρρυκνούμενο. Οπότε ε, θέλουμε τον Στέφανο Τζουμάκα σε πρώτο ρόλο, πρώτο βιολί. Γιατί είναι και μαρξιστή, είναι και σοσιαλιστή. Και γενικώ αξίζει να είναι αυτό το πρόσωπο του νέου νέου ΣΥΡΙΖΑ. Και όσο και αν προσπάθησαν κάποιοι να λοθε, νοθεύσουν τη λαϊκή εντολή, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πραγματική αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας. Μεγάλο ανέκριο εδώ. Αυτή είναι η δημοκρατική εντολή. Αυτή την εντολή θα υπηρετήσουμε. Αυτή είναι η εντολή που μας έδωσε ο ελληνικός λαός και στις προηγούμενες εκλογές. Να είμαστε εμείς η αξιωματική αντιπολίτευση. Τη χώρα μας. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε. Να είμαστε εμείς η προοδευτική λύση του αύριο. Στην πάντα, στην πάντα. Να είμαστε εμείς ο αντίπαλος, όχι μόνο του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά και του συστήματος εξουσίας που τον στηρίζει. Γι' αυτό έχουν πέσει λιτή και δεμένοι να χάσουμε τη θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλλά δεν μπορούν να μας βγάλουν από την καρδιά, από την ψυχή του ελληνικού λαού Άντε στην υγεία μας Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι βαθιά ριζωμένος Μεγάλο ανέκριο εδώ Και τους ενημερώνουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία Θα είναι η αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας μέσα και έξω απ' τη Βουλή ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. I don't want us Ριζα Προδευτική Συμμαχία Θα είναι η αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας Μέσα και έξω από τη Βουλή Μεγάλο ανέκδοτο Ο Τζουμάκας είναι εδώ το μεγάλο ανέκδοτο Είναι και η Μαράη Ακάρη, είναι όλα μαζί Γιατί ταιριάζουν τα ού Έχει ένα ού το τραγούδι της Μαράη Ακάρη Το που σπάει τα μία και την, της δίνει κανένα 2-3 εκατομμύρια το χρόνο Μόνο επειδή το παίξαμε εμείς εδώ τώρα και το παίζουν εκατομμύρια όλο το κόσμο. και ταιριάζουν αυτά τα ου είπαμε να το βάλουμε σαν χαρμόσυνο γεγονότο. το επειδή γύρισε ο Στέφανος Τζουμάκας με διορθώνει εδώ Μιχάλης Συριζέος πρώην Συριζέος από την Ηλιούπολη τώρα δεν ξέρουμε τι είναι ούτε και ο ίδιος αλλά θα κάπου θα κατασταλάξει στο σωστό είμαι σίγουρος Μου λέει η Γεωργία είναι από το Παγκράτη, η Δήμητρα είναι από το Μαρούσι. Έκανα λάθο, εγώ είπα πριν η Δήμητρα από το Παγκράτη. Τρει γυρίσανε: Ο Τάκης από τα Βρυλήσια, η Γεωργία από το Παγκράτη και η Δήμητρα από το Μαρούση. Και ο Στεβάνο Τζουμάκα. Τέσσερι. Οπότε πρέπει να το κρατάμε όλο αυτό, να ξαναγυρίσουμε στι τράπεζε. Γιατί λένε όλοι εδώ, θα μιλήσουν, είπε και ο Πρωθυπουργό στη Βουλή, θα παρθούν μέτρα για τι τράπεζε. Ο Κερύρης είπε τα ανάποδα ότι είναι και ευαίσθητες. Ο Χατζηδάκης είπε επίσης θα πάρθουν μέτρα και έρχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα να μας πει Τι σκληρά μέτρα ακριβώ θα πάρουν για τι τράπεζε. Η δυνατότητα του κράτου να παρεμβαίνει στι τράπεζε είναι σχετικά περιορισμένη. Γιατί, όπω ξέρετε, στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο mm -hmm. οι τράπεζε τελείω ανεξάρτητε και από απότομη mm -hmm. κρατική παρέμβαση μπορεί να σου οδηγήσει σε τεράστιο χάο. Mm -hmm. Δεν είναι τόσο απλό να το κάνει. Mm -hmm. Ούτε θα έρθει να δουλάξει σαν καουμπόι. Αυτά δεν γίνονται στην mm -hmm. Ευρώπη. Αλλά ούτε εσεί μπορείτε. Είπα με πολύ μεγάλη προσοχή. Mm -hmm. Για ποια πρωτοβουλία μιλάτε τότε. Διότι ο κύριο Υπουργό Οικονομικών, ο κ. Κατζάκ, ανακοίνωσε ότι ήδη μίλησε με τι τράπεζε και πάμε σε μείωση των Αυτό Δεν γίνεται Με νόμο, mm -hmm. αυτό γίνεται γιατί. Την μια Με συγχωρείτε. Κυβε... Αυτό είναι μια κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση που πάει καλά την οικονομία μπορεί με κάτι να συνοηθεί. BULT Η δυνατότητα του κράτους να παρεμβαίνει στις τράπεζες σχετικά περιορισμένη Ο κύριος Υπουργός Οικονομικών <συσίλωνα> ο κ. κ. Χατζάκης ανακοίνωσε ότι ήδη μίλησε με τις τράπεζες. Κύριε Αιβαία! Η δυνατότητα του κράτου να παρεμβαίνει στι τράπεζε είναι σχετικά περιορισμένοι Ναι, είναι περιορισμένοι λόγω Ευρώπη, το ξέρουμε, έτσι γίνεται. Αλήθεια λέει, έχει δίκιο εδώ. Όλα τα άλλα είναι παπάντζε και η κατανάλωση. Όμω, όπω είπε ο ίδιο, μιλάει τηλεφωνικά. Του πήρε τηλέφωνο ο Κωστή Και ξέρετε τι σημαίνει: να χτυπάει το τηλέφωνο, να είσαι τραπεζίτη και στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή να είναι ο Κωστή Κατζηδάκη. Και να θέλει να σε παρακαλέσει Γιατί δεν έχει καμία παρέμβαση Δυνατότητα παρέμβαση στο κράτος Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί όλο αυτό Να κάνεις κάποιες ρυθμίσει. Οπότε πολύ δύσκολα περνάνε οι τραπεζίτες Γι' αυτό είναι ευαίσθητοι Γι' αυτό είναι ευάλωτοι Από τα τηλέφωνα που δέχονται Από το Χατζηδάκι Έχουν τον Άδων εκεί Και δεν έχουν ένα μαρξιστή στο τιμόνι Τα αφεντικά τη χώρα σα έστεναν. Όχι, και ο, ο ελληνικό λαό και ε, τα αφεντικά. Ακούστε κάτι: και τα αφεντικά πέταγαν έξω όποιον ε, δεν ήταν μαζί του. Όποιον δεν αγόραναν. Μην με διακόπτετε. Εσεί πολλά χρόνια μη μολυνική, κύριε Τα αφεντικά που ήμασταν στην Βουλή δεν θα σα ακούω. Τα αφεντικά που ήταν στην Βουλή Μάλιστα. όταν ήμουν στη Βουλή είχαν αγορασμένη τη μισή κοινωνική ομάδα του Πασόκου. Και είχαν και αγορασμένη την ίδια κοινωνική Τότε τα είπα. Και έφυγα. Πώ. Κάτσατε πολλά το δεπολατα Δεν είναι λάθος. Δεν είχαμε όλες τις εργώγες την πολλά χρόνια. Δεν όχι όχι πολλά αφήστε, χρόνια. Αυτά. Είσαι αφήστε αυτά. Δεν τα. Αφήστε, αφήστε αυτές τις εκσίες Γιατί Δεν είστε Αφήστε αυτές τις εκσίες παπαριές Γιατί ποτέ εκσίες. Είμαι απογοητευμένος, είμαι επικραμμένος μπουρλότορε. Είναι ωραίο ο Δημήτρης Οικονόμου που ενώ λέει ο Τζουμάκα αυτό που λέει αναρωτιέται γιατί δεξιές για το παπαριέ δεν έχει θέμα το υιοθετεί Αυτό τη είπε. Γιατί δεξίες» δεν το απάντησε όμω ο Στέφανο Τζημάκα, διό 10 80, 8, 80 σήμερα μεταξύ καπιταλισμού, ευσύστηντων πάντα, πάντα εντό καπιταλισμού, ευέστη τραπεζών, ευέστητων δημοσιογράφων και βάλωτων. Γιατί όταν ακούνε και βλέπουν σημαίε σύμβολα του Ελάσ και ακούνε ιστορίε πραγματικέ για απελευθέρωση και ανάταση του λαού. Και βεβαίω μεταξύ μαρξιστών, όπως εδώ ο Στέφανος Τζουμάκας και ο Σοκράτη Φάμελος, ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, 211 10 80, 80 τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος λαού. Α, γεια σας. Γεια. Πόσο έχω ταλαιπωρηθεί να σας πετύχω. Πόσο. Πολύ. Σιγά μωρί. Οι άλλοι έχουν κολλήσει τον κήφισό από το πρωί. Α, έφυγε. Το ίδιο είναι. Εγώ φτιάχνω που με έβαλε ο μπάμπη να σε πάρω τηλέφωνο. Δες, δεν φτιάχνω άλλο. Ποιο μπάμπη. Αυτόν που μίλησε τώρα πριν λίγο. Μίλησε εγώ με μπάμπη. Λάζει λοιπόν, είμαι από την πάτρα. Α, την πάτρα εγώ παρμένο. Λέγε. Α, και εσύ. Γιατί είναι κι άλλη. Λέγε τι θε. Ο μπάμπη. Είμαι η Κωνσταντίνα. Και Είμα... Τι να κάνω εγώ. Ο... Είμαι η κοπέλα που ζήτησε να μου δώσουμε το τηλέφωνό σου. Και. Και σου πήρα τηλέφωνο. Καλά έκανε. Ωραία. Αυτά. Κατάλαβε ποια είμαι. Έπρεπε. Θα έπρεπε. Ποια είσαι. Είμαι στην πάτρα, στη γωνία στο Τσαγκάλι. Επέστω τέτω η ώρα να καταλάβω, τώρα κατάλαβα. Εσύ γενναι με εκκάλυψε ποια επίθεση στι γυναίκε. Εγώ, ναι, είμαι επιθετικό. Ω, oh, μ' αρέσει αυτό. Ναι, εντάξει. Περνάει σε πολλέ. Ωραία, σε πολλέ. Πότε θα κατέβει, Πάτρε. Με την πρώτη ευκαιρία θα κατέβω, Γιατί έχω αφήσει και στο τζαγκάρι κάτι τακούνια σπασμένα. Α Αντρέα εδώ. Πώ δεν πάω. Αλήθεια. Ναι, βέβαια. Ωραία, θα με πάρει και δίνει τηλέφωνο να είμαι εδώ. Ε Θα σε πάρω, ναι, να πάρουμε μαζί το τακούνι. Ωραία, να πάρουμε μαζί το τακούνι. Ε, έγινε, πώς... κοριτσάρα μου, χάρηκα που σ' άκου Γυναικεία ιατρικά. Είναι non-binary. Τι είναι αυτά τώρα, δεν κατάλαβα γιατί ταμπέλα. Πρέπει να τα πω, είναι τα παπούτσια σου. Γιατί χρειαζόμαστε την ταμπέλα στο παπούτσι. Δεν έχουν φίλο, είναι άφυλα. Α, έτσι πάει. Ναι, ναι, ναι. Θα τα πούμε καλά, ναι, σιγείο. Θα γίνει το έλα να πει. Να το, το έλαλα να θα γίνει. Λοιπόν, κατάλαβα. Λοιπόν, ωραία, θα σε περιμένω σε αναμονή. Έγινε, ναι, τα λέμε, γεια. Γεια σου Τόλι. Γεια. Όλα γκουτ. Να σου ρίξω δύο τετράστιχα. Για yeah, ρίξε. Και για Μούτζα ο λαό και για Λιβάνι. Ο λαό είναι τίποτα και είναι όλα. Είναι το εκδικητή το για τα γάνι και είναι η Μαϊμού, η Ξεδιάδροπη, η Μαριόλα. Καλό. Όχι. Μη με χαλάς. Ετί, ο... Πρέπει να μ' αρέσετε και καλά. Δεν είμαι στο πνεύμα. Μιαξε, εμένα δεν μ' αρέσει. Α, ah, οκ. Okay. Εντάξει. Θα... Έλα καλημέρα καλή εβδομάδα Επίσης λέγε Όλο το σαββατοκύριακο σκεφτόμουν τη το δηλώσεις του Αδωρικάκου Μη σου τύχει αυτή την περίοδο Να είσαι τράπεζα Τράπεζα ή σούπερ μάρκετ Ναι εντάξει Η πίεση που δέχεσαι Δεν έχει Γενικώ δεν... πολυεθνική θα έλεγα Είναι κακή περίοδος να είσαι πολυεθνική στην Ελλάδα Πιέζουμε με πολύ μεγάλη ένταση την αγορά το τελευταίο διάστημα Σπρώξε Σπρώχνω Σπρώξε Κι άλλο Σπρώξε Σπρώχνω Γιατί ξέρεις τι υπάρχει το παράδειγμα Τράπεζε πολυεθνικές δηλαδή και εταιρεία ενέργεια, μη σου πω ε Καλά γιατί ξέρουν ότι πάθανε εφοπλιστές και φοβούνται τώρα αυτοί Ε ναι Λέμε μετά ξέρετε. από αυτοί που πάθανε εφοπλιστές έρχεται η σειρά μας Ο Θεός μας φυλάει και δεν είμαστε ούτε τράπεζα ούτε σουπερ μάρκετ ε, Μίλα για τον εαυτό σου Κάποιοι είμαστε τράπεζα, <laughs> τράπεζα <πνεύματος. laughs> Καλό. Εντάξει, αυτό το από στο πρόγραμμα του είμαι Άκουγα τώρα αυτό που βγάζετε για την οικογένεια στην ε, Κρήτη. Εμεί βάλαμε την αγγελία 7 ώρα το απόγευμα. 7 και 2-3 λεπτά αρχίσανε και παίρνανε τηλέφωνο. Ήμουνα εκεί μία η ώρα, συναντάω μια εικόνα γύρω στα 70 άτομα από κάτω. Η γειτονιά νομίζω ότι είχαμε κηδεία, γιατί αυτό το πράγμα συνεχιζόταν μέχρι τι 7.30 ώρα τελικά το απόγευμα. Ουρά. Αυτό μου θύμισε εικόνα του Δουβλίνου. Κάθε σπίτι που νοικιαζόταν είχε ουρά τουλάχιστον από 100 άτομα. Το Δουβλίνο όμω έπρεπε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 Ήταν εργαζόμενοι γιατί δεν είχα να πληρώσει τον νίκη του και έκοβαν ακόμα και από το φαγητέ και να καζόταν και πίσω συστήρια. Γιατί Λάτε. πάμε, και πρέπει αυτή τη στιγμή να προστατεύσουμε όσο μπορούμε τα σπίτια για ιστορεια. Μόλι φύγουν αυτοί όλοι οι άνθρωποι θα βγουν στου δρόμου. Δεν είναι μόνοι του. Πρέπει όλοι μαζί κάτι να κάνουμε και μέσα από τα σωματεία να βρισκόμαστε στην πότα του να μην σα αφήσουμε να τα πάρουμε. Δεν γίνεται να φτάσουμε εκεί. <Το> Έχετε πει πάει, στον ελληνικό ότι λόγω του αναβαλλόμενου φόρου, άρα γι αυτό έχουν την κερδοφορία, άρα οι ελληνικές τράπεζες είναι ακόμα ευαίσθητες και ευάλωτες. Άρα οι ελληνικές τράπεζες είναι ακόμα ευαίσθητες και ευάλωτες. Έλα κάτι σε εδώ, λίγο ο Πόνος πήρε μεγάλωσα, για... Άρα οι ελληνικέ τράπεζες είναι ακόμα ευαίσθητες και ευάλωτες Σε έναν απάνθρωπο κόσμο Σκληρό, χωρί συναισθήματα Τα έχουμε εξορίσει τα συναισθήματα Υπάρχει κάποιος ανάμεσά μας που είναι ευαίσθητος και ευάλωτος Και είναι οι τράπεζες Όλο αυτό στο μυαλό του κερίδι είναι οι τράπεζες Οι οποίες αυτές είναι ευαίσθητες και ευάλωτες Όλοι οι υπόλοιποι Γουρούνια, σκληρά γουρούνια που ζητάμε από τι τράπεζε, βρίζουμε τι τράπεζε. Είναι αμαρτία πέρα από όλα τα άλλα, να πιάσουμε και το χριστιανικό κοινό. Είναι αμαρτία. Μην κάνετε λοιπόν τέτοια, μην σκέφτεστε έτσι, να σκέφτεστε όπω ο Κερίδη, όπω ο Δημήτρη Κερίδη. Είναι και βουλευτή, τον έχει επιλέξει κομμάτι του λαού μα για να είναι εκεί που είναι και να λέει αυτά που λέει. Σήμερα είναι γιορτή, παραμένουμε στα χριστιανικά, τη Αγία Άνη. Οπότε διαλέξουμε δύο άνε για να γιορτάσουμε το γεγονότο. Εγώ θα, θα πω τότε κάτι που είναι προσωπικό αλλά θα το πω Από όλου τους υποψήφιους Εγώ έχω την πιο λαϊκή καταγωγή Μπράβο. Έτσι, είμαι ένα παιδί από την επαρχία, από ένα χωριό, γεννημένοι, ο πατέρα μου κομμουνιστή, γεννημένοι σε ένα ορυχείο που έχω φτιάξει τη ζωή μου με τα χέρια μου και με το μυαλό μου. Και η πορεία μου ήταν, εγώ δουλεύω από τα 17 μου χρόνια. Η πορεία μου ήταν, εγώ δουλεύω από τα 17 μου χρόνια. Σε κάτι νομαρχία ήταν διορισμένη. Ε, χρόνια πολλά, βεβαίω, την Άννα Διαμαντοπούλου, την βάλαμε, τη βάλαμε και πρώτη, γιατί είναι από τα ορυχεία. Γεννήθηκε μέσα σε ορυχείο, είναι εργάτρια. Κάντε λίγο την εικόνα Οπότε από τα ορυχεία ανέβηκε πάνω Στην επιφάνεια της γης και διαπρέπει Είναι από την προεκλογική περίοδο του Πασόκ Πριν λίγο καιρό Τα έλεγε αυτά τότε Δεν πολλοί πιάσαν στον κόσμο του Πασόκ ε, Η δεύτερη Άννα είναι πιο κυριλάτη Δεν γεννήθηκε σε ορυχείο Στείλατε email ναι. σε αποδέχτε Οι οποίοι δεν γνώριζαν Ότι εσείς θα τους στέλνατε email Ναι, ναι, Βεβαίως. Και πώ βρέθηκαν αυτά τα email στα χέρια σας? Εγώ, μου φέρνει, εγώ πηγαίνω γυρίζω όλη την Ευρώπη Μου δίνουνε τις κάρτες τους Μου στέλνουνε άνθρωποι λίστες Επειδή πήγα και επισκέφτηκα το σύλλογό τους Ότι τα μέλη τους θα ήθελα να επικοινωνήσω Ναι Όχι αλλά τα email που τα βρήκατε πού το πολιτικό σύστημα και ένας άνθρωπος και μαζί μου Και μου δίνει την κάρτα του Βρίσκω μια λίστα στο ίντερνετ Επιφανών οδοντιάτρων Στο Βέλγιο Μην είστε τίποτα βιταδούρε, μένετε Βέλγιο και δεν πάτε όταν θέλετε οδοντίατρο στου μη επιφανεί, πάντω στου αφανεί, στου άγνωστου, στους πλευπαίου. Του επιφανεί πηγαίνουμε. Εδώ η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου, η δεύτερη Άννα, χρόνια πολλά και σε αυτήν, δεν την έχουμε πια στο πολιτικό σκηνικό. Μεγάλο λάθο όλο αυτό. Μεγάλο λάθο. Ευτυχώ γύρισε ο Τζουμάκα και κάπω αντιρωπούμε τι διαθέσει μα. Οπότε εδώ που μάζευε, μάζευε τα mail από λίστε επιφανών οδοντιάτρων. του Βελγίου και οι άλλοι από τα ορυχία όχι του Βελγίου, του Σκοζάνης λαός τώρα μέρος δεύτερον Έλα, ρε Αποστολή. Έλα. Νοριβηγό κουνούμαλο εδώ. Έλα, νοριβηγό κουνούμαλο, τι κάνει. Καλά, μια χαρά. Άκουγα το γυμναστηριακό προχτέ. Χαρά, το Ή πράγιο. Ήταν... Ναι, λοιπόν, για το μετρό, Σοβετική Ένωση και χιλιαδιό που είχαν τα 600 κυβικά που γινόταν φυσαρμόνικα ματράκαρες. Ναι, ναι, ναι. Πες το του παπάρα. Τι Παπάρα Τσέγκο. λοιπόν, ότι mm -hmm. όταν μετρό, βελανίδια. Και δεν Άλλο. Είναι και αυτό. Το 1955 hey. όταν ξεκίνησε στη Μόσχα το μετρό, ή μετά στο Λένινγκραν, όταν μπήκαν οι Γερμανοί και ήταν κάτω στι σύραγγε και κρυβόταν οι Ρώσοι. Εμεί όχι, τρώγαμε μπομπότα. Τρώγαμε... Τι τότε, παιδί, με εμά τώρα τα τρένα πάνε ανάποδα, μπαίνουν ανάποδα στη ράγα. Άσε, δε, Πήρε φορτιά ο Ισαπ στην Ερατζιόντσα που ήταν στο Μαρούσι. Άσε, δε, δε. Και συζητάμε αυτό. Έλα τώρα. Τότε, τότε όχι, τώρα δε. Εμείς, όχι, εμεί τρώγαμε και φασολάδα με τρία κουτάλια. ναι. Ανάλαβε. Εγώ πώ ζούσα εκείνα από εκεί. Πήγαινα σε τρία συσίτια και έτρωγα τρει φασολάδε. Ανάλαβε κάθε μεσημέρι και με αυτό έζησα. Όχι, εμεί τρώγαμε Ελλάδο. Δεν ξέρω τώρα οι δεξιοί, οι παίρνοντε τρώγανε Ελλάδο. Τρώγανε και... ανάλαβε γιατί το λάδι το βάζανε στην τσέπη. Σωστά, ναι. Αυτό. Με διάφορου τρόπου. Γιατί οι... αυτοί δεν αισθάνονται, αυτοί είναι πλούσιοι. Εμεί αισθανόμαστε φτωχοί αυτό. και όλα. Η Ελλάδα είναι η χώρα που είναι πρώτη στο αισθάνονται φτωχοί με υπερτετραπλάσια διαφορά από το δεύτερο. Άρα δεν είναι ότι Άχιμα... είμαστε φτωχοί, είναι ότι αισθανόμαστε <laughs> φτωχοί. φτωχοί. Πε του λοιπόν του Παπάρα ότι όχι μόνο. Παπαρα Τσέγκο, παρακαλώ πολύ. Παπαρα Τσέγκο, συγγνώμη, Τσέγκο. Του παπάρα Τσέγκο, όχι μόνο ότι είχαν μετρό, μετά τον πόλεμο το κράτο φρόντισε και για του ανάπηρου, είχαν αυτοκίνητα. Που... Και τώρα φροντίζει για του ανάπηρου. Και άλλα κράτη φρόντισαν για του ανάπηρου. Κάποιοι του κάνανε σαπούνια. Φρόντισαν όμω. ναι, Εμείς ε, τους είναι, ναι. Εμεί του έχουμε να περνάνε επιτροπέ ενώ έχουν χάσει τα πόδια του. Να περνάνε μήπω φύτρωσε το πόδι μετά από δύο χρόνια. Ά, ντε, ντε. Καταρχήν και η καθαριότητα είναι μισή ερχοντιά. Κάποιο φροντίζει για την υγιεινή μα, έτσι. Και αυτό. Είναι και αυτό. Αυτά να του πει στον παπάρα, παπάρα Τσέγκο. Συγγνώμη. Παπάρα Τσέγκο. Friends. Έλα φρέν. Σήμερα είναι μια από τι καλύτερε και τι χειρότερε μέρε που μα έχετε δείξει, Μια με την αντίσταση και μια με την κυρία να το Ναι, αυτή κυρία. Και ανάμεσα σε όλα αυτά βάζει αυτό το φασίστα, αυτό το γνωσιά, λαγκά, τον Άδωνη, και μα Μερικέ φορέ θα είμαστε και λίγο... Ποιητικοί, το καταλαβαίνω. Αλλά φάει και στη Μουρτή συμβαίνει πραγματικά. Ναι, αυτό είναι πραγματικότητα είναι σκληρή. Ε, αυτό. Γεια σα, σύντροφέ. Γεια. Εδώ μισθρή. Καλή ρεπάνη. Θέλω να τη χαρτί έχω δει για δεύτερη φορά την παράσταση επειδή εγώ ανήκω λίγο στην επανάσταση του 67. Και στο να χωρί στο Μεγάλη επανάσταση, όλοι τι θυμάμαστε αυτή την επανάσταση. Εντάξει, ο καθένα με τον τρόπο τη έκανα στην έδρα. Ακού ο άδειο του κλέφτη και Δεν συγκινούν. Επαμποδίζει τι ξεκινήθηκε. Λίγο αργότερα. Ο, και... ο Βορίδη τρέχει την τουαλέτα για να την ζήτησε κανένα από εμά. Η άλλη είναι οι γλίτρε που τρέχουν και γλύφουνε ποτιέ, βρίζουν, φτίνουν και γλίτουν εκεί που φτιάχνουν. Σου μιλάω για άνθρωπου καθαρού που πιστεύσαν στην επανάσταση. Αυτή ε? την επανάσταση που λε εσύ επανάσταση και που παδόπου. Την επανάσταση όπω τη δικιά σου που έχετε μείνει πιστοί στο 17 και δεν καλείτε καρέκλε. <σομίλω> δεν σου μιλάω για τη Δαμανάκη του υπόλοιπου. Όχι να πει και για τη Δαμανάκη, άμα τα πούμε όλα. Έπειτε. Τι άλλο, θε να τα ακούσει. Ναι, δεν θέλω. Μια βλαχοπούλα με δύο κουβέντε μα έκανε την επαναστάτρια του Κουκουέ. Και μετά έγινε καπιταλίστρια και πρέσβυρα τη Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Σωστά. Να τα είπε τελικά για τη Δαμανάκη. Εντάξει. Κατάλαβα, χρειαζόμαστε να σώσουμε και το γόρο του καλαμαράκι. Ποιο θα το κάνει, αν δεν το κάνει, Δαμανάκι. Ένα μεγάλο πίθηκο, μόνο και λυπημένο, βλέπει ψηλά στον ουρανό. Αποστόλη, Πρέπει να ετοιμάσει τι σου. Οι κομμουνιστές είμαι περήφανο για του κομμουνιστές ορισμένου Εσύ είσαι, είσαι περήφανο. Σε επανάσταση εσύ... τη Χούντα. Ναι, την επανάσταση του 67, τη λέμε Χούντα, βαφτίστηκε για να μπορέσει να νομιμοποιηθεί το κουκουέ και το ξέρει πολύ καλά. Εντάξει, εννοείται. Να Τώρα... χαμε το... να λέγαμε. Ποικιλία στο κοινό Back to back εδώ η λαοί Γιατί φτάσαμε στην ώρα που πρέπει να σας πούμε Για με το τρίτο μέρος του λαού Αμέσως μετά διαφημίσει, Γιώργος Πιέρος Μαγκαζίνο Εμείς τα υπόλοιπα αύριο για σας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 Έλα, Έλα. Λοιπόν, Γιάννη, όλοι στο λόγο. Πώ, Ο πώς? ναυτικό, είμαι ο ναυτικό. Ε, τι έπαθε, τι έκατε, καλά. Εντάξει, είμαι, είναι η μέρα τέτοια, είναι βαριά μέρα και λίγο με πάντα. Και θέλω να θυμίσω ότι αυτέ οι μέρε δεν είναι μόνο του Αλέξη, χωρί να το υποβιβάζω σε καμία περίπτωση. Είναι τη Ρικό είναι του Εξπρεσσαμίνα, είναι των 57 στα Τέμπη. Είναι, είναι, είναι, είναι, είναι χιλιάδε πια είναι νεκροί. Δεν μιλάμε για εκατοντάδες πια. Είναι χιλιάδε είναι νεκροί στο βωμό του. Σε αυτό το βλάκα ότι το μετρό το πληρώσει ο ελληνικό λαό. Ούτε ο Τσίπρα, ούτε ο Μπιτσοτάκη, ούτε ο Καραμαλή. Και 9 χιλιόμετρα πόσο τα έχουν χρεώσει το μετρό Θεσσαλονίκη. 9 χιλιόμετρα. Και πρώτα-πρώτα, πίσω πρώτα, διάλογο έχει καλό σωματίο. Ταξιδίδε δεν πάει, λέει στο αεροδρόμιο, λέει το ξέρει. Δεν πάει στο αεροδρόμιο. Όχι, έτσι απ' τα ότι το μετρό του Θεσσαλονίκη δεν πάει στο αεροδρόμιο. Τι κολότα ρίπε. Κάτι κάνανε που. Κάτι κάναν τα λαμπόγια τώρα. Και όταν τα κονομάνε και 50 ευρώ να του πα στο αεροδρόμιο. Τέλο πάντων καλά να σου πω κάτι ρε Πήραμε 1 δισεκατομμύριο. Θα πάρουμε σε 10 χρόνια. Θέλω να ρωτήσω τον υπουργό. Η υπογιοποίηση τη βουλιαγμένη πόσο θα κοστίσει. Α, τι θα κοστίσει μου, έχαζομάει για, τώρα. Γιατί, πρόσεξε γιατί την υπογιοποίηση τη βουλισμένη θα την πληρώσουμε εμεί. Μην μπω σε τελικά θα βρούμε και μέσα. Ρωτάω τον υπουργό. Δεν νομίζω, θα μα συμφέρει, πιστεύω. Θα μα συμφέρει. Εγώ ρωτάω τον υπουργό γιατί δεν ακούω το ποσοστό, ακούω για υπογειοποίηση δεν ακούω το ποσοστό. Ένα δίσμα θα πάρουμε σε 10 χρόνια. Εγώ ρωτάω ξανά. Η υπογιοποιήσει πόσο θα κοστίσει; Αυτά δεν μπορώ, αυτά τα μηζή. Gracias.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 Δεν μπορούσε να τη δει γιατί έπρεπε να βγάλε τα μια πρεπία και δεν τα έχει μαζί του. Ε, 9 χρόνια μικρότερο μου, ο ταρήφα. Εντάξει. Αντέχει ακόμα, πάλι καλά. στο βασίλειο, το τερίφα, το συνζέλα τον αυτοπατημένο και τον περιπλαινόμενο. <Τι> <Τι> και παίστει <το> χαιρετισμού <Τι> από το Θεσσαλονίκη τον ταρήφα που έβγαλε και οικομενάκι. Ο Κοδοδόρο, <Τι> πώ να ακούσει ο Θοδωρή μέσα στο ταξί, Ελληνφέρια που δεν υπάρχει αναμετάδοση. Και να πάρει σύγχρονο ταξί, να βάζει Spotify, να βάζει τέτοια. Και τώρα που να τον βρω. Το Θοδωρή. Δεν αλλάξα τηλέφωνο, μόνο να πατεθείτε, είπατε. <Τι> ναι, να συζήσουμε. Να συζήσετε. Και τηλέφωνο δεν Θα πάει αυτό. Πολύ καλά. Κάνε πιάτσα Είναι... για να ξανάρθει. Κοίταξε, <laughs> δεν θα το πω. Λοιπόν, αναγκάζομαι να πληρώνουμε κάρτα. Γιατί η πηρεό που υπήρχε εδώ πολύ κοντά στην Αγίου Δημητρίου έχει κλείσει εδώ και κάποια χρόνια. Πληρώνουμε μετρητά την Μανάβησα και το ψιλικατζή. Στο σούπερ μάρκετ, αυτό που διευθυμίζω, ο πληρώνω με κάρτα. Ε, δεν θα του λείψουν κιόλα. Στη Μανάβησα και στο ψιλικατζή θα του λείψουν όμω οι προμήθειε. Ακριβώ αυτό. Αύριο θα είστε εδώ στι ώρα.